Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σας. Μετά από την απουσία της προηγούμενης κυριακή. το Εξλίπης επιστρέφει αυτή την Κυριακή κανονικά στα μικροφωνά του να ζητήσω συγνώμη για την απουσία μας, αλλά δυστυχώς ε, δεν είναι αυτή η εκπομπή για να βγει. Θέλει συνεργασία τόσο του παραγωγού, όσο και του εξοπλισμού του. Καμιά φορά... Μηχανήματα είναι, έχουμε τα θέματάκια μας και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε την προηγούμενη Κυριακή. Και έτσι επιστρέφουμε αυτή την Κυριακή με το Ex Libris, την αγαπημένη σα εκπομπή στο Radio Music Heaven για θέματα βιβλίου, ανάγνωσης και αναγνωστών. Ε, είναι βέβαια μια, ένα, μια δύσκολη ώρα ε, γιατί εντάξει και γι' αυτό που και για την επικαιρότητα από πλευράς επικαιρότητα αν το δούμε αλλά και επειδή είναι καλοκαίρι ε, Κυριακή απόγευμα, ε, απόγευμα μεσημέρι ε, είναι για πολλούς ακόμα επομένως ε, η συμμετοχή ε, δεν, είναι, δεν είναι και τόσο εύκολο να είναι όλοι δίπλα σαν υπολογιστήκα που ε, να μπορούν να ακούνε εύκολα αυτή την ε, αυτή την εκπομπή δεν πειράζει όμως. Βέβαια σκέφτομαι μήπως και πολύ από είστε σε κάποιες από τις ωραίες τα μηχανήματα ανάλυψης μετρητών που βλέπουμε. Αλλά εντάξει ελπίζω πως, ελπίζω πως όχι. Εντάξει, η εκπομπή δεν θέλει να πολιτικολογήσει. Λίγη πλάκα όμως θα την κάνουμε λίγο να στατηρήσουμε την κατάστασή μας για να φύγει λίγο το μυαλό μα από τα της καθημερινότητας. Βέβαια τα πράγματα είναι αναποφάσιστα ως αναποφάσιστος είναι και ο καιρός γιατί ε, τα είδαμε όλα χθες εδώ τουλάχιστον ξυπνήσαμε ε, με βροχή ε, μετά αέρας και αρκετά δροσερός αέρας και σήμερα ποτέ κόβει ο αέρας, ήλιος, ποτέ λίγο συνεφιά. Πολύ αναποφάσιστα τα πράγματα. Τόσο αναποφάσιστα που δεν Σαν σε μια ολόκληρη χώρα σαν, μια, σαν ολόκληρη την Ευρώπη θα έλεγα Που στεκόμαστε όλοι Και έχουμε όλοι τι ευθύνε μας Για αυτό με Και δεν ξέρουμε ε, τι να κάνουμε Δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε Τέλος πάντων δεν είναι, ε, είναι εμφανές ότι και εγώ δεν είμαι στην καλύτερη των διαθέσεων ε, απόψε με όλα αυτά τα οποία γίνονται λίμωνο πω θα μπορούσαν άνθρωποι, ε, σαν εμάς, σαν εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή, άνθρωποι διαβάζουν και ενδιαφέρονται ε, για αυτά που διαβάζουν να μην να μένουν ανεπηρέαστοι από αυτά που γίνονται. Έτσι, λίγο, είμαστε λίγο στο πιο μελαγχολικό σήμερα Α, αυτά που θα ακούσουμε και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις μεταμορφώσεις για 23 Σολοβιουλιά του Strauss Και έτσι με αυτό το κομμάτι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Και θα ξεχάσουμε να κλεισπηρίσω τους πρώτους ε, ακροατές οι οποίοι μας ακούνε την Ελένη την Ευελίνα και το Στέλιο Κολινιάτη που μόλι ήρθε και στο τσάτ και μας κρατάει παρέα. Ε, η, την εκπομπή μας, ε, νομίζω η, πλέον ξέρετε ε, πώς θα την ακούτε, ε, είτε από τη σελίδα του Musichaven.gr, κάνοντας κλικ εκεί στο ράδιο ανοίξει το παράθυρο από εκεί μπορείτε να ασθένετε και μηνύματα στο παραγωγό επίσης ε, η έχει και παρουσία στο live 24 και να καλείς και τους φίλους που μας ακούνε μέσω αυτής της πλατφόρμας Επίση να καλείς και τους φίλους μας μέσω του που πήγαινε μαζί μας μέσω του facebook αλλά εντάξει για αυτά και αυτά θα, θα ξαναπούμε για τους τρόπους επικοινωνίας, θα τους ξαναπούμε μετά. Άλλωστε όσοι έχετε επίσης, όσοι έχετε την εκπομπή το παραγό παρακολουθείτε το παραγωγό και στο Goodreads και στο Instagram, μπορείτε και εκεί πέρα επιχειρώ να τα έχω και αυτά ανοιχτά και μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω, μέσω και αυτών. Έτσι, λοιπόν, ε, περιερχόμαστε εδώ πέρα και θα ξεκινήσουμε λίγο με τα παραλυπόμενα, να το πω έτσι, της προηγούμενης ε, εκπομπής, την οποία κάναμε αν θυμά, να θυμίσω μάλλον, εδώ πέρα, ότι η προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε, όχι αυτή που ε, ακυρώθηκε δυστυχώς, ε, ήταν αφιερωμένη, μιλήσαμε για τα 200 χρόνια από τη μάχη του Βατερλό, τώρα τέτοιες μέρες και εσύ είπα πάλι θα μιλήσει τέλο πάντων ε, ήταν, ε, είχε ελπίζω οι φίλοι που ε, την άκουσαν και ήταν αρκετή να, την, να τους άρεσε να μάθανε κάποια πράγματα αφήσαμε όμως μια μικρή εκκρεμότητα ε, έλλειψη χρόνου δεν είπαμε κάτι για βιβλία σχετικά με, ε, με τη μάχη και γενικότερα ε, βιβλία γενικότερα και για τη μάχη και γενικότερα για του αναπολόντιου πολέμου υπάρχουν πολλά εννοείται έτσι από αμυγό τεχνικά ιστορικά από μνημονεύματα μέχρι και ιστορικά μυθιστορήματα και αλλά ε, θα αναφέρω κάποια λίγα εδώ πέρα γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι χιλιάδες τα βιβλία μόνο για ε, τη μαμάχη του Βατερλόφτη κατά αυτή φέρτε πάνω από 200 σχετικά βιβλία και πόσα ακόμα που, δεν τα, που μπορεί και να μην είναι τόσο, τόσο γνώστα μπορείς να τα βρει, δηλαδή μια απλή αναζήτηση στα γνώστα site που ασχολούνται με βιβλίο ε, Προσωπικά... Ε, αν κάποιο θέλει, έχει μεράκι να το πω έτσι τη στρατιωτική ιστορία και θέλει να εντρυφήσει ε, στη μάχη αυτή καθεαυτή, νομίζω ότι ε, τα βιβλία του γνωστού εκδοτικού οίκου Osprey ε, που ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα είναι ίσως ε, η καλύτερη επιλογή. Βέβαια, ε, ε, κάποιοι έχουμε τα ελληνικά, νομίζω όμω ότι τα περισσότερες στα αγγλικά ε, υπήρχε τουλάχιστον ε, η παλαιότερα και νομίζω συνεχίζει και σήμερα. Υπήρχε μια σειρά βιλίων τελεγόμενα εκστρατείες, campaign και ε, το βιβλίο του Ιωτου Βαδέλου ήταν πραγματικά ένα ε, πολύ αναλυτικό και πολύ εύκολο, εύκολο διάβαστο βιβλίο για να μάθει κανείς τα τη μάχη. και πέρα, αν πάμε και δε σε επίπεδο για τον Αναπολέοντα, για τι δηλαδή, εκεί και θα βρείτε πολλά βιβλία και γενικότερα για του Αναπολέοντε πολέμου. πάμε πάρα πολλά βιβλία, τόσο όπως είπαμε, καθαρά τεχνικά ιστορικά δηλαδή, όσο και βιβλία α, που α, περιγράφουν την κοινωνία, την ηθογραφία της εποχής α, και φυσικά και φαντασίας εισαγωγικά και πιο α, σαν ιστορικό μυθιστόρημα θα έλεγα. Ε, δύο, αν πάμε σε ιστορικό μυθιστόρημα, δύο σειρές έχω ε, υπόψη μου, οι οποίες ε, είναι και αρκετά δημοφιλείς. Ε, η μία είναι για αυτούς που αρέσκονται στη, στον πόλεμο στη θάλασσα, στις συνομμαχίες, και άλλη είναι για αυτούς που είναι πιο στεριανίνα να το πω εισαγωγικά. Και είναι και οι δύο που γνωστούς και καταξιωμένους συγγραφείς. Είμαι ε, λοιπόν που ασχολείται με τους συναπολώτες πολέμους στην Θάλασσα, έτσι. Ε, νομίζω τον Ναύρο Χονέλσονα, όλοι τον έχετε ακούσει. Το Τραφάλγκαρ, έτσι. Αυτά. Συντάμε λοιπόν για τη σειρά του Patrick O'Brien, Master and Commander. Και να σα θυμίζει κάτι είναι γιατί είχε γίνει και ταινία. Κάποιο... Κάποια διασκευή ενό δύο βιβλίων είχαν γίνει και ταινία. την γνωστή ταινία Master and Commander στα πέρατα του κόσμου. Κάπω έτσι το είχαμε μεταφράσει τα ελληνικά. Ε, είναι μια σειρά, νομίζω. Περίπου 20 βιβλίων ε, είναι, του Patrick O'Brian, αρκετά έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά και μπορείτε να τα ζητήσετε. Ε, η άλλη σειρά που νομίζω και αυτή κάποια πρέπει να έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, δεν είμαι σίγουρος όμως, είναι η σειρά που περιγράφει τις περιπέτειες κάποιου ε, λοχαγού, να το πούμε, αν και εξελίχθηκε, ε, sharp ε, στις περιπέτειες Άγγλος βέβαια που ήταν με τις περιπέτειες του, ήταν μέλος του 92 το στο δεύτερο συνταγματίο στο Ελληνικό στο Πέμπτο, πάντων παρακολουθούμε με τις περιπέτειες του, στις διάφορες εκστρατείες των Άγγλων κυρίως κατά τους συναπολόντους ε, πολέμους και παρακολουθούμε και φυσικά εκτός από τα, τις περιπέτειες του μαθαίνουμε και πάρα πολλά στοιχεία και στην άλλη τη σειρά για τους ε, για τις τακτικές, για τους ανθρώπους, για τον τρόπο που ζούσαν για τους του τους στρατιώτες του ναυτικού αντίστοιχα ε, εκείνη της εποχής τώρα για όσους δεν αρέσκονται τους αρέσει περίοδος, δεν του αρέσει ε, Τόσο πολύ το θέμα ε, μάχης και στρατός. Μία πρόταση κλασική έχω να κάνω. Ε, Austen, φυσικά ε, οι, Τα Βιβλία της ε, διαδραματίζονται εκείνη την εποχή ε, των ε, Νεπολεοντιών πολέμων και ναι, δεν περιγράφει μάχηση ώστε, δεν είναι σαν το α, άλλο μεγάλο έργο και το οποίο και αυτό είναι ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται στους Νεπολεοντιούς πιο άλλο το Επικό θα μου επιτρέψετε πολύ όμως και του ειρήνη του Ετσι Λοιπόν, Τζέιν λοιπόν, Όστεν είναι γιος ε, ενδιαφέρονται κυρίως για την κοινωνική, για τον τρόπο ε, ζωής, τουλάχιστον στην Αγγλία την εποχή εκείνη τον, ε, και τις κοινωνικές συμβάσει και τον τρόπο που ήταν οργανωμένη κοινωνία στην Αγγλία της εποχής των ε, Ναπολόντιων πολέμων. Αυτά λοιπόν για τη μάχη του Πατελόγια, γενικά για τους συνοπολώντους πολέμους. Υπάρχει κάτι για τον καθένα πιστεύω. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε το πρώτο μέρο του κονσέρτο για πιάνο, νούμερο 2 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Να καλησπείρω εδώ πέρα και τον Cross τον στο παραγωγό του σταθμού μα, ο οποίο έχει συνδεθεί και μα ακούει με τι υπέροχε εκπομπέ του με soundtracks και όχι μόνο. Και ελπίζουμε τη Δευτέρα να μα άρχισε μας να μα έχει κάτι καλό. Να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα δικά μα, μετά με του εξλίμπρι. Δεν ξέρω, ελπίζω την προηγούμενη εβδομάδα που δεν καταφέραμε να είμαστε μαζί στην εκπομπή να αξιοποιήσετε το χρόνο και να ανοίξετε κανένα βιβλίο να διαβάσατε λίγο, να προχωρήσετε τα διαβάσματά σα. Ε, βλέπω εδώ πέρα τουλάχιστον στο Goodreads οι φίλοι που. Ε, συμμετέχουν ε, μέσα των Goodreads ε, προχωράνε Α μερική μάλιστα είναι εντυπωσιακό πόσα πολλά βιβλία ε, καταφέρουν και διαβάζουν εντάξει ανάλογα το χρόνο που έχει ο καθένες και ε, ανάλογα το βιβλίο εγώ συνεχίζω είχα κάποια ε, κάποιες που μου έφαγαν αρκετό χρόνο θα έλεγα χρόνο από το διάβασμα και εντάξει καλό ήταν και αυτό γιατί αναγκάστηκα και διάβασα ε, κάποια άλλα πράγματα τεχνικά αν θέλετε και ε, εντάξει. Καλό είναι, λογοτεχνία όμως δεν είναι βέβαια, έτσι, ε, δηλαδή δεν είναι ανάγνωση με την έννοια που έχουμε οι περισσότεροι όλοι στο μυαλόμαστε να με ένα βιβλίο, ε, δεν έχει σημασία. Τώρα, σε επίπεδο λογοτεχνία, συνεχίζω και θα έλεγα με πολύ καλό ρυθμό, δηλαδή έτσι μου λένε οι υπόλοιποι φίλοι, την ε, σειρά, γιατί δεν μπορώ να πω... Οπότε θα τελειώσει, η βιβλία θα έχει ακόμη τη, σειρά, τη γνωστή σειρά του George Martin, το τρεαγουδί της Φωτιάς και του Πάγου, A Song of Ice and Fire, το οποίο είναι πιο γνωστό στα, σε εμάς στο το Game of Thrones, το παιχνίδι των θρών, και είναι γνωστό βέβαια λόγω της, της, της τηλεοπτικής... Ε, σειράς ε, στα βιβλία έχω κάνει ε, μεγάλη πρόοδο μπορώ να πω ε, τώρα διαβάζω και είμαι περίπου στον τρίτο τέταρα κάπου και στο πρώτο στον πέμπτο και τελευταίο μέχρι σήμερα ε, βιβλίο της ε, σειράς ε, Πώ με έχει φανεί μέχρι στιγμής εντάξει όσοι τις ε, κριτικές μου Google Goodreads το ξέρετε, εδώ πέρα να πω βέβαια, θέλω να και το πέμπτο αλλά μέχρι θυμής σίγουρα ε, κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ως προς αυτό δεν τίθεται θέμα. Ε, όσο αφορά θα μπορούσε να είναι ε, ε, λιγότερα τα βιβλία. Ενδεχομένως, ναι. Αλλά περισσότερα θα πούμε σε επόμενη εκπομπή αφού θα έχω τελειώσει και ε, τη σειρά. Παράλληλα, έκανα μια προσπάθεια έχοντα τελειώσει τα πρωτοβουλία... να παρακολουθήσω και. όπως προχωρήσει και στο πάνω να παρακολουθήσω λίγο και την αντίστοιχη τηλεοπτική σειρά. Ε, η οποία εντάξει, καλά είναι δοσμένη σαν εικόνε. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν γνωστέ αποκλήσει που υπάρχουν σε σχέση με το βιβλίο. Είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθούν ολόκληρα βιβλία και επακριβώ στην μικρή οθόνη. Πρέπει να γίνουν διάφορε παραδοχέ, διάφορε αποκλήσει από αυτά που λέει, αλλά ε, η σειρά δεν μου, δε μου κρατάει τόσο πολύ το ενδιαφέρον στο βιβλίο. σω επειδή έχω φρέσκα και τα γεγονότα των βιβλίων. Ε, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, δεν είναι. Ε, δεν με εντυπωσιάζει ε, τόσο πολύ μετά την ε, ανάγνωση των ε, βιβλίων. Ε, με άλλα βιβλία δεν, ε, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. Δεν είναι γνωστό στους ε, φίλους και γνωστούς ε, ότι δεν διαβάζω ε, πολλά βιβλία μαζί. Ε, αν διαβάζω Κάτι παράλληλα θα είναι λογοτεχνικό και κάποιο επιστημονικό. Δύο λογοτεχνικά μαζί, σπανίω έως ποτέ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο λόγο. Άλλοι δεν έχουν πρόβλημα, διαβάζουν δύο και τρία και τέσσερα και πέντε βιβλία μαζί. Εγώ προσωπικά απορώ πώ τα καταφέρνουν. δεν είναι και στο χαρακτήρα του. Ε, καθενός όπως έχουμε, όπως έχουμε πει ε, εδώ πέρα όμως εσείς μας ακούτε μπορείτε να μας γράψετε και τι τις απόψεις τι βιβλία διαβάζετε αυτή την εποχή όπως επίση και το διαβάζετε μπορείτε και διαβάζετε πολλά βιβλία ταυτόχρονα υπεριορίζεστε στο ε, ένα βιβλίο ε, και πως θα επικρίνεται είπαμε είτε μέσω του ε, παραθύρου που ακούτε, έχει και ένα κουτάκι μπορείτε να γράψετε, είτε μέσω του α, facebook, είτε ε, γίνεστε εύκολα και γρήγορα μέλη στο Music Heaven και μαζί με την εκπομπή απολαμβάνετε και ένα σωρό πράγματα και έρχεστε εδώ ζώντανα στο chat και μας ε, λέτε τις απόψεις τι τις προτιμήσεις και ε, ό,τι άλλο θέλετε σχετικά με, την, με το αγαπημένο μας κόμπι, με τα βιβλία και το διάβασμα πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας ήταν το Memorial του Μάικλ Νάιμεν και θα σε λέει κάτι να θυμίσω το πιανό με την εξαιρετική του ε, μουσική ένας από τους σύγχρονους τραγούμες συνθέτες που μας έχει δώσει εξαιρετικά ε, κομμάτια και εδώ πέρα να καλήσω περισσότερο καταρχάς τη φίλη μα την Dream, καθώ και τακτική ακροάτρια τη εκπομπή, και τον Τζι Μάστο, ο οποίο είναι από του νέου παραγωγού στο Ready Music Heaven και θα αναλάβει τη διασκέδασή σα με επιλεκτικά και έντεχνα από τι 8 που θα τελειώσει η εκπομπή μέχρι τι που θα έχουμε τις Αλκιονίδες α, νότες. Και εδώ στο τσάτ συζητάμε και όπως α, α, Συμφωνεί και ο Κρός με αυτό που είπα, σχεδόν πάντα και φαίνεται λίγη όπως λέει και θα συμφωνήσω και εγώ η ταινία σε σχέση με το βιβλίο και πρέπει λίγο να αποστασιοποιούμαστε από το βιβλίο σε σχέση με την ταινία ή τη σειρά σε άλλες περιπτώσεις. Τι να συμφωνήσω σε, σε αυτό βέβαια, μερικές Μεταφορέ μεταφορές ήταν πάρα πολύ καλές και ε, υπεράνο ε, κριτικής. Βέβαια, άλλες μεταφορές όπως όλοι ξέρουμε ήτανε, έχουν αποδειχθεί. Ε, τι να πω καλλιτεχνικώς ανεπαρκέστατες. Τώρα, σπάντα, δεν έχει σημασία. Ναι, και η dream, συμφωνεί εδώ πέρα. Δύο διαφορετικά μέσα, δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφράσεις. Έτσι και, ε, ναι, α, το νησί λέει, έσθεν τρέμει ότι ήταν πολύ πιστη παραγωγή. Δεν θα διαφωνήσω και α, μία από τις οικοπιστές που μου έκανε εντύπωση με τα ήταν, α, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πέρα και χρόνια από τότε, το συνέντευξη με ένα βρυκόλακα, το Interview with the Vampire, το γνωστό βιβλίο της Sunrise που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Βιβλίο για βρυκόλακες πριν γίνουν μόδα οι βρυκόλακες υπόψη, έτσι ότι ήταν ακόμα... Καλτ, αν θέλετε, λογοτεχνία. Τέλο πάντων, ήταν λογοτεχνία α, για του πιο ψαγμένου, μοιημένου. Μετά εντάξει, έγιναν λίγο ρόζα τα πράγματα, με κορδελίτσε, με φιούγκακ. Ε. Ναι, δεν λέω για τον μικρό μου πόνι, για του βρυκόλκε, θέλω λίγο σάτυρα, λίγο σαν. Α, μια και είπαμε και σάτυρα και σεβασμό στην καλλιτεχνική έκφραση. Αυτό εδώ λέμε. Ε, Όπω ξέρετε, η εκπομπή και φαντάζομαι και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα ελευθερία της έκφασης και ελευθερία του λόγου γιατί όπως και να το κάνουμε ε, μια εκπομπή λόγου κατά κάποιον τρόπο είμαστε και εμείς και εδώ πέμως ε, ε, δεν μας αρέσει καθόλου όταν κάποιοι με διάφορου τρόπους, έτσι η εξουσία λέγεται, η εξουσία θεσμοθετημένη, θεσμική εξουσία είτε το άλλο είδο της εξουσίας η εξουσία της βίας η εξουσία του όχλου έρχεται και κάνει παρεμβάσεις λοιπόν με λείπησαν πολύ αυτά που έγιναν με τον γνωστό σκητρογραφό αρκά στο facebook και ε, ε, τι να πω Μου θυμίζουν ε, Δεν ξέρω πώ είστε και τα παλιά για να θυμάστε Τη μήνυση που έκανε τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Ξεχνάμε Χρήστος Σαρατζετάκης μας κάνει για μας καμία μήνυση στον γνωστό ε, κομικό ε, Το όνομα Χάρε Κλίν κατακόσμων, Βασίλη Βασιλήτρια Δεφιλίδη ε, Εντάξει Η σάτιρα και τα σάτιρα για να είναι επιτυχημένη Πρέπει να έχει και ένα ψήγμα Αλήθειας ε, Μια αλήθεια που την Από τον ρυστοφάνηκε έτσι Μια αλήθεια που την ε, Μεταχειρίζεται χονδροειδώς Που κάνει την τρίχα Που παίζει με τα ελαττώματα Με αυτά που μας Αυτό μου ακριβώ είναι η σάτυρα Έτσι ε, Και μερικοί έχουν Την αφέλη πεποίθηση Πως επειδή ε, Οι ιδέε τους είναι Μπορεί και να είναι έτσι, καλύτερες από τον άλλον ότι πα, παρατέχουν κατέχουν την απόλυτη αλήθεια ε, και ότι είναι στο απειρόβλητο ακόμα και από τη σάτυρα. Ε, σε όσου ασχολούνται με την πολιτική και κυρίως σε όσου μετατρέπουν την πολιτική ιδεολογία γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα έχουν να πω ότι ε, αν δεν μπορείτε να έχετε καλή σχέση με τη σάτυρα αφήστε το αυτό το άθλημα. Ε, το κάποιο ε, όποια και αν είναι αυτή η ιδεολογία, δεν θα πω εδώ ποιες ήταν αυτέ οι ιδεολογίε, αλλά όποια, πραγματικά το λέω με το λαό όποια ιδεολογία δεν έχει καλή σχέση με τη σάτυρα, ρέπει προ το φασισμό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Σ' αρέσουν, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έχει βγει μέσα από την ιστορική πορεία τη παιδιά. Έτσι, πώς είχε πει και ο Βολτέρος. είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο για αυτά, τα οποία οι καθεστώτα, καθεστώτα έχουν άδικο, έτσι. Λοιπόν, μην κάνουμε τις μας καθεστώτα, δεν πρέπει, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Το, αυτό το υπέροχο μελαγχολικό κομμάτι που ακούσαμε ήταν το, το Antagio for Strings, Antagio Yerencorda, του Samuel Barber. Και αν σας φάνηκε γνωστό είναι γιατί οι περισσότεροι το ξέρουν από την γνωστή ταινία Πλατούν, την πολεμική ή αντιπολεμική αναλογα ε, την οπτική γωνία ε, με θέμα φυσικά των... Ε, δεν στην εποχή του πολέμου, του Βιετνάμ. Έτσι... Τι να... <κοίγε> να κάνουμε. Εντάξει, είπαμε λίγο μελαγχολική διάθεσή μα σήμερα. Εδώ την και μας παρέα. Θα τα καταφέρουμε, θα το ξεπεράσουμε. Να μην και είπα παρέα, Να καλύψουμε και τη ΡΕΑ και αυτή η τακτική ακροατρία της ε, εκπομπή. Το... και λέγαμε όμως κάναμε μια παρένθεση γιατί τη... κάτι λέγαμε για τη σειρά φαντασία του Μάρτιν ε, μια άλλη σειρά φαντασίας, δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε την ε, ε, φίλικη μας στο σελίδα ε, spoiler alert ε, με διάφορα θέματα και για το βιβλίο ε, άρθρα και κλπ. Εκεί πέρα λοιπόν ένα ε, από τα τελευταία άρθρα θεσινό Κάνω λάθο. Ναι. Ε, ναι, ναι. Στο ένα, χθεσινό άρθρο. Ε, ασχολούνται με τη σειρά φαντασία. Ε, το Mistborn του Brandon Sanderson. Ε, αν θυμάστε, είχαμε ξαναπεί για τον Brandon Sanderson. Μισό λίγο ήταν ο συγγραφέα, επιτυχημένο συγγραφέα φαντασία που ολοκλήρωσε τη σειρά τροχός του χρόνου του, του Robert Jordan μετά το, το, το θάνατο του τελευταίο και είχαμε κάνει, ε, είχαμε κάνει εκπομπή με εκτενή αναφορά στο Robert Jordan. Φυσικά και, στον, ε, και είχαμε αναφέρει... Ε, και σε άλλη κουμπί όταν είχα ολοκληρώσει την τριλογία είχα αναφέρει και για τον Brandon Σάντερσον. Το Mistborn μπορούμε να θυμίσω είναι μια α, τριλογία η οποία α, διαδραματίζεται σε ένα ας πούμε σχετικά δυστοπικό α, κόσμο και οι ήρωες φυσικά προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα είναι ότι είμαστε κι εμείς σε ένα ταξίδι ανακάλυψη με τους ήρωες, δηλαδή ε, ε, ανακαλύπτουμε τα, τα πώς και τα γιατί αυτού του κόσμου διακά μαζί με τους ήρωες και πράγματα που μας φαίνονται ε, δεδομένα όπως ε, ανακαλύπτουν και οι ήρωες, δεν είναι καθόλου όπω νομίζουν ότι είναι. Ε, δεν θέλουν να πω πάρα πολλά, με την έννοια ότι δεν θέλω να αποκαλύψω την πλοκή σε κάποιους που, ε, που ενδεχομένως δεν το, δεν το έχουν διαβάσει, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να πω. Ε, το σίγουρο είναι ότι ε, υπάρχουν σε αρκετά σημεία ε, υπάρχουν εκπλήξεις, ε, να το πω έτσι, πράγματα που ανατρέπουν κατά κάποιο τρόπο ε, την πλοκή, μάλλον, της δίνουν μια τελείω διαφορετική ε, κατεύθυνση και εντάξει, θα δούμε τι βασικό αυτό, ένα εξωσημείο και για το οποίο έχει επενδύσει αρκετά ο Brandon Sanderson είναι ότι έχει ένα διαφορετικό αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα σύστημα μαγίας και έχει και ολοκληρωθεί είναι πολύ καλά δομημένο δε με το πόσο δουλεύει πόσο ακριβώς δουλεύει και από ποιες προποθέσει η μαγεία σε αυτό τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον για τους πιο φανατικούς φίλους των κόσμων φαντασίας. Είναι αρκετά σημαντικό ένα μαγικό σύστημα το οποίο ε, είναι να είναι συνεπές και να μην είναι αλακάρτα. Δηλαδή, ε, αυτά που θέλουμε και να προχωρήσουν την πλοκή να δουλεύουν και αυτά που δεν, που, που δεν θα προχωρήσουν την πλοκή να, το, να μην δουλεύουν. Είναι δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, α, η μαγιά των καλών να είναι καλύτερη από τη μαγιά των κακών. Έτσι να το πούμε με το οποίο το βλέπουμε συχνά παικνά σε σειρέ φαντασίε και όσο να χαλάει την αίσθηση. Ε, όταν γράφουμε λοιπόν για ε, συγγραφείς για μαγίες για τέρατα μαγικά κλπ, κλπ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι συνεπή ε, αυτά που γράφουν, δηλαδή να μην ισχύουν άλλοι κανόνες ε, στη μία περίπτωση και άλλοι κανόνες ε, στην άλλη. Και, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα από τα δυνατά πιστεύω σημεία του Μπράντονο Σάνδρασον και στη Σιραμίστη Μπόρν ο τρόπο που χειρίζεται αυτό το, αυτό το θέμα. Ε, πιστεύω ότι εξήγησε το κόπο να τη διαβάσετε. Έτσι, είναι μια ολοκληρωμένη είναι τριλογία. Έχει <laughs> τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί και. Ε, έχει, νομίζω ότι κρατάει ε, το ενδιαφέρον του αναγνώστη ε, το καλό είναι και με αυτή την τριλογία ότι και το, το κάθε βιβλίο ολοκληρώνει ένα κομμάτι της ιστορίας, δεν σε αφήνει ε, με τη μισή ιστορία να κρέμετε, ολοκληρώνει ο ένα κύκλο της ιστορίας και μπορείς να προχωρήσεις ε, ε, στον επόμενο, στον επόμενο κάτι καινούριο ε, γίνεται. Είναι σαφώ ενδεδεμένο, είναι τριλογία, δεν είναι τρεις ε, ε, ιστορίες απλώς με τους ίδιους ήρωες, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που έχει επιλέξει να χωρίσει τα δύο του Μπραντον Σάντερσον. Και έτσι μπορείτε να ρισκάρετε, να το πω έτσι: να πάρετε το πρώτο, να το διαβάσετε. Και εντάξει, αν δεν σα αρέσει, δεν θα μείνετε με πολλέ απορίε. Ε, Μάλλον, δεν θα μείνετε με καθόλου απορίε για το δεύτερο. Αν θέλετε, αν σα αρέσει ο κόσμο και θέλετε να συνεχίσετε στο δεύτερο, θα ανακαλύψετε και άλλα πράγματα. Αλλά ε, δεν θα αφήσει μείνει η ιστορία με στο στο πρώτο βιβλίο. Ε, αυτά. Νομίζω είχα να πω και τον Μπραντον Σάντερσον και τη σειρά φαντασίας. Θα δούμε, θα ολοκληρώσω και τον Μάρτιν και θα κάνω μια παρουσίαση. Βέβαια, την ολοκληρώσω τουλάχιστον εκεί που έχει προχωρήσει α, η σειρά. Βέβαια για τον Μάρτιν δεν φοβάμαι να δώσω πολλές αποκαλύψεις α, πλοκής στη στιγμή που οι περισσότεροι το, ε, το ξέρουν. Τέλος πάντων, ε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και ε, επανερχόμαστε. Και ακούσαμε από τον Sir Edward Elgar το αντάγιο από τον Nimrod που είναι και στον κύκλο του Enigma Variations ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο κατά μέτωπο στον κομμάτι. Πείτε μα την απόψη σα ελεύθερα. Είπαμε είναι λίγο ιδιαίτερε οι μουσικέ επιλογέ τη ε, εκπομπή. Επομένω ε, ελεύθερα μπορείτε να μα πείτε κι εσεί την, ε, την απόψη σα ε, για αυτέ και καθώς συμπληρώνουμε την πρώτη σελίδα την πρώτη ώρα της εκπομπή. να θυμίσω λίγο πώς μπορείτε να μας ακούτε... μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω της σελίδας του musicheaven.gr... είτε ε, μέσω του live24. Ε, έχουμε εκεί και και παρουσίως Radio Music Heaven... ψάξτε στο διαδικτικά ραδιόφωνο, στο R όμω. Λοιπόν, για την επικοινωνία μας... Αφανώ, αν μας ακούτε μέσω του player του Radio Music Heaven, τότε υπάρχει ένα κουτάκι εκεί πέρα. Μπορείτε να γράψετε ένα πεδίο κειμένου, να το πω επίσημα. Μπορείτε να γράψετε και το μήνυμά σα και να έρθει εδώ στο studio, στο ηλεκτρονικό, έτσι στο εικονικό μα studio και να το διαβάσει ο παραγωγό. Η άλλη μέθοδο είναι να μέσω τη σελίδα μα στο Facebook ή εκπομπέ του. Music Heaven και το Music Heaven έχουν τη σελίδα τους στο Facebook... και εκεί πέρα μπορείτε και να μας ακολουθείτε και να μας α, α, τιμήσετε με το, με το γνωστό like που λέγαμε παλιά... και είναι φυσικά πιο σημαντικό να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας θέλετε το μήνυμά σας. Και τέλος, ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας να γίνετε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν μέλη στο Music Heaven και να συνδεθείτε στο chat μας που ήδη έχει μαζευτεί μια εξαιρετική ε, παρέα και εκεί πέρα να συζητήσετε μαζί μας για τα θέματα της εκπομπή και για ό,τι άλλο θέμα ε, νομίζετε ότι θα σας άρεσε να συζητήσετε. Επί ευκαιρία, μια, μια και το είπαμε, να καλείς και την Έμη Μορχία Θεοπούλου Ρόκα Απόπειρε έτσι Δευτέρα και Τετάρτη 8 ε, με 10. Ε, ε, ναι, αυτά είναι τα, τα προβλήματα που έλεγα. Έχω χά, ε, χάθηκα λίγο αυτέ τι μέρε. Έχω κανένα δεκαετήμερο, δεκαπενθήμερο που δεν κατάφερα να είμαι ε, ούτε σαν ακροατή στο στο σταθμό και έχω χάσει αρκετές εκπομπές. Κάποια στιγμή πρέπει να σας αναπληρώσω, πώ τουλάχιστον έχω γραφήσεις. Και μια και λέμε για τα πλεονεκτήματα του να είσαι μέλο του Music Heaven. Έχεις πρόσβαση σε ένα σωρό άρθρα σχετικά με τη μουσική και όχι μόνο και πάρα πολλέ πληροφορίες και επαγγελματικέ και άλλες και εδώ πέρα δεν μπορώ να, παρα, να μην αναφέρω και τον διαγωνισμό τον τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven ο οποίος έληξε έτσι έχει λήξει στις 15 Ιουνίου και ε, ε, στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί τα πρώτα τα στοιχεία φυσικά εννοείται των μελών που προκρίθηκαν και τα τραγούδια και φυσικά... Ε, θα υπάρξουν τώρα ε, δε, τα κατασκευαστικά να δώσω σε όλου όσου ε, συμμετείχαν. Στην πλειοψηφία του οι προσπάθειε ήταν καλέ, όσο και η υποκειμενική μου άποψη ε, είναι πώ να το πω. <coughs> ε, δεν μπορώ να πω, το έχω πει πολλέ φορέ και από μικροφόνου, ότι μου άρεσαν οι μουσικέ. Το στίχο δεν μπορώ να πω ότι έμεινα πολύ ικανοποιημένο. Δεν πάβει όμω να είναι μια εξέπαινη προσπάθεια όλων των α, συμμετεχόντων. Και όσο αυτόν ο μπορεί, α το κάνει και καλύτερα έτσι. Και αυτό ισχύει και για, και για μένα. Εν πάση περιπτώσει, τα συγχαρητήρια και σε όσο είμαι και στα παιδιά που κατάφεραν και προκρίθηκαν στον τελικό και καταλαβαίνουν τι τις ε, 27 θέσεις στην πρώτη θέση την, ε, κατέλευε το τραγούδι Ριζικό ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει από, ήδη από τη συμμετοχή του στον ομιλό του και νομίζω ότι και ήταν ένα τραγούδι που και προσωπικά μου άφησε πάρα πολύ καλές ε, εντυπωσει στη δεύτερη θέση ήρθε το Μυρολόγη και αυτό ήταν στο είδος του, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ αξιόλογο. Και στην τρίτη και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το παραμύθι του ονείρου με ένα πολύ πράγματικά από τους όμορφους, θα έλεγα, τίτλους. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, φυσικά εκτός από τα ε, βραβεία θα έχετε την ευκαιρία και να γνωρίσετε σιγά σιγά μέσω άρθρων και παρουσιάσεων τους, ε, τα παιδιά που ε, συμμετείχαν στο διαγωνισμό τα παιδιά που κατέλαβαν ιδιαίτερα τα παιδιά που κατέλαβαν και τις ε, αυτές τις πρώτες που συμμετείχαν στον τελικό τα παιδιά που κατέλαβαν την πρώτη θέση και θα υπάρχει και ε, live και θα γίνει ανακοίνωση κάποια στιγμή από Σεπτέμβρη βέβαια θα και ένα κοινό και live που θα γίνει με τα 20 τραγουδία που συμμετείχαν στον ε, τελικό... Ε, πάση πιο θεωτιστικώς ε, αρκετό από αυτό το, ε, από από τη γιορτή πραγματικά ε, την ε, έχασα λόγω. Είπαμε εντάξει δεν πειράζει όμως εδώ είμαστε τραγουδία μπορεί, μπορείτε να τα ακούτε μέσω ε, της σελίδας μας του Music Heaven και φυσικά... Ε, γιατί όχι, να παίρνετε ιδέες και να προγραμματίσετε και ανεσχολήσετε και εσείς τη συμμετοχή σας σε επόμενο ε, διευθυμό τραγουδιού του <κοκοκοκοκο> <κοκοκο> <κοκοκο> <κοκο> <κοκο> <μιουσικα> Music Heaven. Να καλησπέρισω και το φίλο μας και παραγωγό, τον οποίο περιμένουμε πώς και πώς θα το ξαναδούμε με εκπομπή του Λουκά και νομίζω ότι το βασικότερο που έχει το διαδιεκτικό ραδιόφωνο είναι η παρέα, να το πω έτσι, έχει λόγω των μέσων που μας προσφέρονται, έτσι τις επικοινωνίες μέσω Facebook, μέσω Goodreads, αν θέλετε μας στο chat κλπ. Υπάρχει μια μεσότητα που δεν τη βρίσκει στα άλλα ραδιόφωνα που δεν τη βρίσκει τόσο πολύ. Ε, ε, σε άλλα μέσα, δεν συζητάμε για τηλεοράσια και έτσι είπες λοιπόν μια αμεσότητα η οποία καταλήγει να σε κερδίζει, να σε κάνει παρέα, να μετρέπει μια ομάδα ακροατών σε παρέα. Τελικά, μην ξεχνάτε ότι ο ακροατής ε, Ξεκίνησα και κατελήξα ε, παραγωγό τώρα πετυχημένος ή όχι, αυτό είναι στη δική σα ε, κρίση. Έχω απλά το κέφι μου σε εισαγωγικά. Κάνω, αν μπορώ και σας ε, παρακοινώ να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα βιβλία, να σας δίνω καμία καλή Μα μαθαίνετε και κάτι ε, ακόμα καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν και ε, να, να καλυσπαιρίσω και τον φίλο μας και τακτικό ακροβωτή και συμπαραγωγό και αυτό, τον Κώστα που έχει συνδεθεί και μα ακούει και να πάμε να ακούσουμε το ε, επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το ε, κονσέρτο για βιολή νούμερο 35 του Πιώτρ Ιλίτσα Τσαϊκόφσκη. Έτσι άλλο ένα ήρεμο μελαγχολικό, αν θέλετε, κομμάτι που έφτασε από την αρχή, ότι δεν ξέρω, έχω μια μελαγχολική α διάθεση και έτσι ναι, δεν ξέρω αν είναι εσάς, το έχουμε ξανσυζητήσει αυτό, δεν ξέρω που κατά πόσο να σα επηρεάζει η διάθεση σε στα βιβλία που διαβάζετε, μενα σίγουρα ε, δεν θα μπορούσα να διαβάσω ε, κάποιο βαρύ, βαρύ, όχι δυσμόητο, αλλά ε, έτσι κάποιο δυσάρεστο βιβλίο που να περιγράφει άσχημες ή δυσάρεσες καταστάσει με την ψυχολογία να το πω έτσι που έχει τώρα, αν είναι Τη χειρήσεις αυγικά δεν του επηρεάζει τόσο πολύ. Εγώ συμπάσχω που, με τα βιβλία, με τους το series, με τα που διαβάζω και έτσι δεν μπορώ να πω ότι θα προτιμήσω κάτι ιδιαίτερα στενόχωρο αυτό, αυτό τον καιρό τουλάχιστον, δεν ξέρω, μετά που θα αλλάξει η διάθεσή μου και θα δούμε τι α, θα κάνουμε. Ε, ε, Αν λίγο σχετικά με το εξλίμπρις ε, πλησιάζει ε, καλοκαίρι και καλοκαίρι. Τέλος, ας αποφασίσει πρώτα την, να είναι η εποχή και μετά. Αλλά με πας περιπτώσει σιγά σιγά ε, ε, πλησιάζει καλοκαίρι και θα, η εκπομπή θα κινηθεί λίγο περισσότερο τουλάχιστον από την από τις επόμενες και μετά, καλώς εγώ των πραγμάτων, η εκπομπή θα αρχίσει να κινείται λίγο περισσότερο ε, προς τη μουσική έτσι, και λίγο λιγότερο προς το, προς το λόγο. Ε, δεν θα έχω τόσο πολλά... Εντάξει και εγώ έχω αρχίσει λίγο, λίγο η ζεστή λίγο το, ε, που έχουν αρχίσει να αυξάνονται ή εκτός των τυχών, εκτός, των τεχών, εντάξει, μη με, εκτός του σπίτιου ε, υποχρεώσεις, ε, και λιγότερος χρόνος υπάρχει να είμαστε στο υπολογιστή ε, και να προετοιμάζουμε την εκπομπή κατά ψέματα. Θα πάμε λίγο περισσότερο προς τη μουσική και λίγο λιγότερο προς το, ε, προς το λόγο. Ε, θα είμαστε για ε, ό, όσο είμαι και δεν ε, προκειτή κάποια απόγευμα την υποχρεώση κάποια εκδρομή δεν, εντάξει δεν έχω προβλέψει ακόμα τίποτα αλλά όποιες Κυριακές εννοείται ε, είμαι θα, θα κάνω ε, θα κάνω εκπομπή ε, τουλάχιστον σίγουρα για τον επόμενο μήνα ε, πλην του. έχω ε, προγραμματίες εκπομπές θα δούμε κάποια στιγμή βέβαια μπορεί να πάρουμε λίγο άδεια για το καλοκαίρι ω ήθιστε και θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, ανάλογα ότι θα κάνουν και οι άλλε εκπομπέ του σταθμού, βέβαια. Έτσι, αυτό όμω θα το δούμε στην πορεία. Απλώ να είστε πετοιμασμένοι με την επόμενη εκλογική, λίγο περισσότερη ε, μουσική, λίγο λιγότερο θέματα λόγου και είναι μια καλή, ε, λίγο λιγότερο δηλαδή κριτικέ παρουσιάσει κλπ. και θέματα για το βιβλίο, και είναι και μια καλή ευκαιρία, αν κάποιοι θέλετε, κάποιοι άλλοι ιδιαίτερο α, θέμα να ψάξουμε για το δίο να μου το πείτε για να το ψάξω σιγά σιγά και ασχολήθούμε με αυτό ή μόνο, ίσως με αυτό και έτσι με, με ένα τέτοιο στήριο σκέφτομαι να το α, συνεχίσουμε λίγο πιο χαλαρά δηλαδή, μια και είναι και καλοκαίρι και νομίζω η χαλαρότητα του καλοκαιριού σιγά σιγά εντάξει, όχι Εντάξει, είπαμε πολιτικο-οικονομικές και δεν είναι ένα θέμα. Ε, η χαλαρότητα του καλοκαιριού είναι ένα άλλο θέμα. Ε, λίγο ημέρα που α, όσο να έχει μεγαλώσει, λίγο οι, όσοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση τι έχουν παιδιά στο σχολείο είτε είναι οι ίδιοι μαθητές, φοιτητές ή, και εκπαιδευτικοί, α, όσο να είναι Κάπου θα αρχίσουμε τώρα από Ιούλιο, σιγά σιγά να χαλαρώνουμε. Δεν ξέρουν. κάποιοι από εσάς που μας ακούτε και πανελλήνιες και εύχομαι να πήρατε τους βαθμούς που θέλατε. Έτσι. Και το βασικό στις περιπτώσει είναι ο τόσο απόλυτος όπω όπως ξέρετε, γιατί είναι, λειτουργεί λίγο το σύστημα στήλ, Χρηματιστήριο, αν θέλετε. Κακέ λέξει αυτέ. Ε, Τέλο πάντων, λειτουργήσε τέτοιο σύστημα. δεν έχει σημασία ο πολιτό αλλά ο σχετικό όσοι έχετε ασχοληθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σε εύχομαι να πραγματικά να σπουδάσετε όσοι, αυτό που επιθυμείτε, γιατί πράγματι έτσι όπω έχουν πέντε πράγματα, το μόνο που σε σώζει είναι να αγαπά αυτό το οποίο θα αφιερώσει στα τα χρόνια σου, το χρόνο σου, έτσι και δεν το και την, δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά σου και την υπόλοιπη βυσή σου. Καλό είναι να το αγαπά και πέρα του απλού βιοποριστικού θέματα. δεν ε, μα βλέπω α, καλά, Όχι, ναι, δεν μα βλέπω να περνάμε καλά, αυτό είναι γεγονό και, και ισχύει για όλου αυτό. Πετώ, καλό να βρίσκουμε διεξόδου και η καλύτερη διέξοδος κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα βιβλίο είπαμε υπάρχουν βιβλία για όλους και για αυτούς που θέλουν να εντρυφήσουν και για αυτούς Πολύ, ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουν τα βιβλία πολιτικής ιστορίας αν θα είναι το μας το βιβλίο τα βιβλία των οικονομικών κατά πόσο θα είναι ε, ε, ε, να το πω θα είναι πρόταση προτιμής των αναγνωστών, ε, δεν ξέρω. Θα μου πει, τώρα δεν είναι λίγο αργά να αρχίσουμε να διαβάζουμε ιστορία. Δεν θα έπρεπε να έχουμε διαβάσει την ιστορία έτσι ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Ναι, κοιτάξτε, ε, σύνοι στην ιστορία δυστυχώς την διαβάζουμε αφού κάναμε το λάθος και διαπιστώνουμε ότι κάναμε τα ίδια λάθη με του γιατί έχει αυτό το... Πώς θα το πω σύντομα της Κασάνδρας, να το πω α, Ιστορία ε, Το μόνο πραγματικά που ε, βλέπω εγώ να έχει διδάξει ιστορία Είναι ότι κανένας δεν διδάξει και τίποτα. Παραλαμβάνονται ε, άτομα κυβερνήσεις Λαοί, έθνη, ο κόσμος, ο ιδρώγιος Ολόκληροι ανθρωπότελοι επενδομβάνουν τα ίδια λάθη Μάλι, Όχι ακριβώ. Τα ίδια, οι αιτίε, η ανθρωπινή φύση δεν έχει αλλάξει όπως θα θέλαμε. Οι αιτίε των λαών είναι ίδιες. Οι αιτίε των λαθών είναι ίδιες και έχουν να κάνουν με την ανθρωπινή φύση. Με τι άλλο μερικά πράγματα είναι σταθερά στο, στον άνθρωπο, με, στη, είναι στη φύση μας μέσα. Είναι προέρχονται από την εξελικτική μας... Πορεία. Τώρα θα πει, καλά, θα μα κάνει μαθήμα εξελικτική βιολογία. Όχι, αλλά ε, καλό είναι να το έχουμε λίγο αυτό λίγο στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Ότι καμιά φορά τώρα μα φαίνεται ότι έχουμε αυτό το έχουμε απόλυτο δίκιο και τα πράγματα είναι έτσι όπω είναι, είναι. Είναι επειδή το έχουμε επεξεργαστεί λογικά, επειδή έχουμε α, όλα μα τα δεδομένα, ή απλώ μιλάει το γονίδιό μα, η παρόρμησή μα, μιλάει μέσα μα. Η εξέλιξή μας που υπαγορεύει ότι α, οι δικές μας πράξεις είναι δικαιολογημένε πάντοτε, τις βλέπουμε και αυτό είναι αποδεκμένο ότι τι δικές μας πράξεις τις βλέπουμε πάντοτε πιο ευνοϊκά και πάντα έχουμε καλές δικαιολογίε για τις δικές μας πράξεις, τουλάχιστον όπως φαίνονται εμά. Το έχουμε λίγο αυτό στο πίσω μέρο του μυαλού μα και όσον αφορά τα θέματα αν θέλει κάποιος να είναι στο κλίμα της εποχής και δεν είναι οικονομική ιστορία θα διαβάσει και, και επιμένω ιστορία γιατί δεν είναι τίποτα καινούριο και πολιτική ιστορία ε, πολιτική ιστορία και της Ευρώπης και της Ελλάδας κυρίως γιατί η ιστορία που δασκόμαστε στο σχολείο καλή είναι εντάξει τα γεμονάτα αλλά είναι μια, δεν είναι μια σχολική ιστορία ίσως λίγο περισσότερο στρατιωτική από ό,τι θα έπρεπε. Εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι δικό μου όμως θέμα. Αυτό είναι θέμα των παιδαγωγών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που είναι ο εντεταλλαμένος Σύμβουλο Πολιτεία, πολιτείας, του πυρίου παιδείας. Δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και πάση περιοδός και λιγότερου πολιτική, ελάχιστα πολιτική και εκεί που μας συμφέρει ε, πολιτική ε, να το λόμιζω να πω επόμενος, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι πρώτην είναι αυτό Ξεκινήσετε από πολιτική ιστορία της Ελλάδας και όχι, και όχι αυτά που ε, τα βιβλία που μας λιβανίζουν έτσι, και λένε ότι ναι, είμαστε και πόσο ε, Ωραία, εξελίχθηκε το σύστημά μας και έχουμε σήμερα αυτό το υπέροχο πολιτικό σύστημα και τέτοια. Ήδη, ήδη καταλαβαίνετε ότι, μαζί ζητείτε σήμερα στην Ελλάδα, ότι μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα, τα νομίζουμε ότι είναι. Ε, Προτιμήστε βιβλία που μιλάνε για τη χώρα μας, που μιλάνε για την περιοχή μας, αν θέλετε, ε, και από ξένου ε, συγγραφείς. Υπάρχουν πολλοί αξιολοίοι, δεν είναι όλοι οι έτσι και φιλελίνε, και θα έλεγα ότι καθήκον των φιλελίνων, αν θέλετε, να σου χωριστέσει σε γραφέο, είναι να μα λένε και μια οδυνηρή αλήθεια. Υπάρχουν αρκετοί, και, αλλά υπάρχουν και φυσικά και Έλληνε, και καλό είναι να ξεκινήσουμε από αυτογνωσία έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτά που δεν μα αρέσουν, να δούμε λίγο χωρί. Παροπίδες και χωρίς σημεάκια και παρελάσεις, πώς ξεκίνησε αυτό το κράτος, έτσι, ε, γιατί εκεί βρίσκεται ε, η ρίζα θέλετε ίσως του κακού, πώς ξεκίνησε, γιατί είναι έτσι, είναι όλα αλήθεια, αυτά που ξέρουμε τι είναι στην πραγματικότητα, πώς μας βλέπουν Πώ μα αντιμετωπίζετε, αν ήταν πάντοτε ε, οι άλλοι οι, οι κακοί ε, και, εν πάση περιπτώσει, αν, οι, αν ήταν πάντοτε οι κακοί, ε, πώ θα περιμένει από του άλλου να μην κυνηγήσουν τα συμφέροντά του, Εμεί ήμασταν πάντοτε, να το πω έτσι, σαν κράτο, σαν λαό, αν θέλετε, αλτρουιστές και δεν κυνηγήσαμε τα συμφέροντά μα. Καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν αυτό, δεν ξέρω, ε, ξέρω αν δική κανεί να είναι τόσο αφελής ώστε να το πιστεύει αυτό, έτσι, ε, να σπληροφορήσουμε όσο δεν είμαστε μόνοι μα. Ε, όπως θα διαπιστώσετε, διαβάζοντας, όμως και στο ίντερνετ διαβάστε, όλοι λέει αυτό πιστεύουν λίγο πολύ, αυτό πιστεύουν και τον εαυτό του. έτσι, ότι αυτή είναι η αδικημένη, Τη ιστορίας αυτή ήταν καλή και οι άλλοι ε, τους ε, έκαναν ε, κακό ή ακόμα ε, υπάρχουν και λαοί που δικαιούνται ε, οι άλλοι τους ανάγκασαν να γίνουν κακοί λοιπόν αυτό είναι κοινό σε όλους άρα λοιπόν πως να σκεφτούμε και μήπως αντί να α, εκτοξεύουμε κατηγορίες να α, ε, μας το ένα, να το άλλο να δούμε και εμείς τι έχουμε κάνει λάθο. Δεν σημαίνει ότι το έχουμε κάνει όλο λάθο, Έτσι όμως δεν έχουμε κάνει και τίποτα λάθος. Να μη... Ποια είναι τα λάθη μας. Έχουμε την απαραίτη τόλμη για αυτογνωσία. Έχουμε την τόλμη για αυτογνωσία και έχουμε και να δεις είναι ε, ασχέτος των υπολείπων. Αυτό εδώ είναι λάθος. Και δεν πρέπει να το ξανακάνουμε ή θα το διορθώσουμε έτσι. Γιατί μπορεί μπορείς δηλαδή, κάποια πράγματα δεν διορθώνεται. Κάποιο όμως μπορούν να διορθούν ή να περιπτώσει και να μην διορθώνουν κάτι, μήπως να το σταματήσουμε και να αρχίσουμε ε, κάτι καινούριο, αλλά για γίνουν όλα αυτά όπως είπαμε πρώτα απ' όλα ε, προϋποθέτει να έχουμε την τόλμη κοιταχτούμε στον καθαρέφτη χωρίς παροπίδες, χωρίς μικάπ αν θέλετε, έτσι χωρίς μικιάς, ε, να κοιταχτούμε δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε τα ασφάλματα μας νομίζω και γι' αυτό, α, αυτό ποτέ θέλει ότι κάνουμε και με τα βιβλία, με την ανάγνωση ε, διαβάζουμε ακριβώς να ανοίξουμε τους οριζοντές μας να ε, αποκτήσουμε πιο σωφαιρική άποψη των πραγμάτων ε, δεν μπορεί να τα λέμε όλα αυτά και την ίδια στιγμή να φοράμε και παροπίδες γι' αυτό για δώστε λοιπόν, για να λίγο και Βιβλία ίσως πολιτικής ιστορίας και βιβλία που γραφούν δυσάρεστα πράγματα ίσως ανακαλύψτες και ορισμένες ε, αλήθειες να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ε, α, να μην ξεχάσω, αύριο Πέτρο και Παύλο γιορτάζει ο γνωστός παραγωγός μας Πέτρος, έτσι, Πέτρος Πέτρο Τυρπέλη, Lift Rock 6 μου 8 τη Δευτέρα. Ελπίζω να είμαστε αύριο λίγοι και να το ευχηθούμε και τα χρόνια πολλά. Αλλά ε, νομίζω ότι ταιριάζει εδώ πέρα και ένα κομμάτι από ένα δικό μα άνθρωπο, το Σάκη Κουρουπό. Έτσι λοιπόν, αύριο να πέτρο και παύλο, να ε, ακούσουμε ένα κομμάτι από το συμφωνητικό του έργο Πράξη των Αποστόλων, που νομίζω ταιριάζει και ηθολογικά με τα υπόλοιπα που ακούσαμε σήμερα. και ο λοιπόν, το κομμάτι απολογία από το συμφωνικό του έργο Πράξη των Αποστόλων. Ε, μπορείτε να το ακούσετε και ολόκληρο. Ε, έχει ιδιαίτερη σιδεά στο YouTube, κανάλι πίσω στο YouTube. Ο Σκρούπο ε, αναζητήσετε τα έργα του. Πιστεύω ότι ε, αξίζουν τον κόπο άλλωστε και από αυτή την και, σύνομαι, και από άλλε έχουν ξαναπηχθεί τα κομμάτια του... Έτσι και δεν είναι τελευταία φορά φυσικά που θα τα ε, ακούσουμε. Για να συνεχίσουμε λοιπόν ε, εδώ στην εκπομπή μας... Ε, τέλος είχα δεν είχα... Μπήκα και σε θέματα που ε, δεν θα ήθελα... Τέλος πάντων είπαμε οικία κακά... Τέλος πάντων... Ναι. Τώρα είπα για πολιτική ιστορία... πω και για οικονομική ιστορία... Οικονομικά βιβλία δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει... Ε, Πολλά δεν είναι και το αντικείμενο μου, και δεν είναι και κάτι ε, το οποίο ισχυρίζομαι το ξέρω ότι θα, είχα, θα είχε ενδιαφέρον να το διαβάσω Εκτός από λίγα. Αν κάτι προσωπική μου, όπω πάντα εξαρτάται τώρα με, με τι οικονομικέ δυσκολίε, με την υπονομαζόμενη κρίση, ε, θα, τα οικονομικά βιβλία έχουν αρχίσει να. Ε, ξεφυτρώνωσα τα μανιτάρια που λέμε για μισθόπους με βιβλία, πώς θα βγούμε την κρίση και γιατί μπήκαμε στην κρίση, πώς μπήκαμε στην κρίση κλπ αν θέλετε, εντάξει καλά είναι αυτά, μπορεί να βρει κάποιος ε, τις αλήθειες του και μέσα, αν θέλετε όμως να διαβάσετε βιβλία ε, κάτι συγκονομικό εγώ ε, ένα έχω να προτείνω, τα βιβλία του δυστυχώς α, με καρύντη ε, το 2006 πέθανε, πολύ θα ήθελα να ζούσε σήμερα, πλήρη σημερώνω βέβαια έτσι, συζητάμε αλλά πολύ θα ήθελα να ζούσε σήμερα και να δω τι έχει να πει και αυτός, John Kenneth Calbraith ίσως κατά μέρα από του μεγαλύτερους οικονομολόγους και τα βιβλία του νομίζω ότι άφησαν ε, εποχή, έχω διαβάσει όχι όλα έτσι έχω διαβάσει αρκετά από τα βιβλία του α, τι θα σας πρώτην να διαβάσετε έτσι. ένα βιβλίο που οπωσδήποτε κάνει τα καλύτερα βιβλία του είναι μια ιστορία της οικονομίας το παρελθόν όπως το παρόν ή, πως, δεν θυμάμαι ακριβώ πως το έχουμε μεταφράσει τα ελληνικά είναι το γνωστό History of Economics the past as the present ε, πραγματικά μια ιστορία των οικονομικών που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια και φτάνει μέχρι τις α, μέρες μας πραγματικά το βιβλίο σου ανοίγει αρκετά τα μάτια, να το πω έτσι. Σου, κάνει, σου αρχίζει και καταλαβαίνεις το πώς και γιατί είναι δομημένο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Επίσης ένα πολύ καλό α, βιβλίο, α, ένα κλασικό θεωρείται, κλασικό του Γκλπρέιθ, ε, για του ενδιαφέρονται γιατί για το καράχ του 1929, ετσι έχει γράψει το αυτό το δίλλο το μεγαλό καράχ του 1929, για ε, ως ενδιαφέρονται για την τότε κατάρρευση της α, οικονομίας έχει γράψει και και άλλα ετσι ε, που για την ιστορία του χρήματος, έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο, χρήμα, α, από πού ήρθε, πού πηγαίνει, Έτσι, α, και όσο ενδιαφέρεται περισσότερο για το, το οικονομικο σύστημα, κάπως πιο παλιό, και ένα βιβλίο που πιστεύω ότι α, όσοι ψάχνουν α, και ψάχνονται για... Τι αιτίε τη σημερινή κρίση, εγώ θα σα πω είναι ότι τα τελευταία βιβλία του καθηγητή, το 2004, δύο χρόνια πριν από το θάνατό του, ε, δεν είναι το πιο καλογραμμένο του, τουλάχιστον έχω διαβάσει κατάλληλα. Πιο... Κα... Κάποια σημεία φαίνεται η ηλικία, κάποια σημεία ίσω επαναλαμβάνεται, κάποια δεν είναι ξεκάθαρα τα επιχειρήματά του. Τουλάχιστον αυτή ήταν ε, η δική μου αυτή, αλλά είναι ένα βιβλίο για να καταλάβει. Ε, Πώ απεμπολώντα την πολιτική και μάλλον κάνοντα <coughs> την πολιτική από, τις, α, από τα κράτη, κάνοντα τα κράτη καθαρά οικονομικού οργανισμού, ενδεχομένω εγώ έχω πιστεί ότι φτάσαμε ε, όσο εδώ μιλάμε. Ένα βιβλίο το 2004 και θα πρότεινα να το διαβάσετε τα, και ονομάζετε Τα Οικονομικά τη Αθώα Απάτη. Μια αλήθεια για την εποχή μας. Ε, ο γλυκός τίτλος The Economics of Innocent Fraud Truth for Our Time. Ε, αν διαβάστε ένα βιβλίο ε, θα να διαβάστε αυτό και την ιστορία των, α, της οικονομίας. Αυτά τα δύο νομίζω ε, καλό θα σα κάνουν. Ή θέλετε πια να ασχοληθείτε με την ε, οικονομία. Έχετε ακόμα τέτοιες ωρέξεις να το πω έτσι γιατί εμένα έχει, ε, μου έχει φύγει προπολού ε, η ορέξη μου ε, για κάθε τι οικονομικό είπαμε εγώ δεν παίζω τον οικο ε, τον οικονομολόγο έτσι ούτε έχω βγει να πω ότι ξέρεις κατέχω λύσεις και ε, να σας τις ε, δώσω Όχι. Ε, εντάξει που και μέρα μερικοί το κάνουν αυτό αν μεταντρέπονται, δεν ξέρω ίσως καλό θα ήταν να μάθουν να ντρέπονται, ορισμένοι να, να λένε πράγματα που δεν είναι ισχύο. έτσι Εμπασφαιρετώσει, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας Και δεν να ζωάρω και λίγο ο έτσι το μου εμβατήριο από το Ζικφρυτ. Ναι, το φαρύ με είπαμε, έχω λίγο διάθεση σήμερα έτσι βαριά να το πω έτσι. Ε, εντάξει, ευτυχώς που έχω και εσάς, την καλή μου παρέα εδώ στο Radio Music Heaven και μου δίνεται χάρους και θέλεις να συνεχίσω τη την εκπομπή πας περιτοσί κάνει με ας αφήσουμε λίγο το αυτά που είπαμε ε, Εντάξει, θα δούμε ε, έρθε... ε, Εντάξει, δάξι καλοκαίριο όπως είπαμε και οι δειλά-δειλά, τουλάχιστον πριν τα γεγονότα του Σόδου του Κερύακου... είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και στο διαδίκτυο... αλλά και σε εφημερίδες και περιοδικά... τα πρωτάρθρα σχετικά με βιβλία για το καλοκαίρι. Ε, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια... αλλά πάντως οι εκδότες α, α, ανανεώνουν α, λίγο τις α, σειρές τους... Α, βγάζουν α, τα, τα βιβλία πιο ελαφριά, λίγο αστυνομικά λίγο τσέπη αυτές τις κοινωνίες σειρές ε, κάποια σε διαφορετικό φορμά ίσως πιο χαμηλή τιμή ε, βιβλία <coughs> για την α, παραλία α, βέβαια εντάξει ίσως το α, πιο πρακτικό για την παραλία αυτή τη στιγμή είναι σ ηλεκτρονικός αναγνώστης, έτσι μπορείτε μπορεί να έχετε μέσα σας πάρα πολλά ε, βιβλία και αν δεν σ' αρέσει κάτι αμέσω να αλλάζεται ε, βέβαια, ε, η ανάγνωση από κινητό ή τάμπλετ ή φάμπλετ όπως τα λένε δεν προτείνεται, δεν δουλεύει σε λίγες παραλίες γιατί είναι τόσο έντονη η γιοφάνεια που η ένα κλάση της οθόνης, πραγματικά σε περισσοτερε περιπτώσεις δεν σε αφήνει να διαβάσει κάθε ψεματα Η εξειδικευμένη ηλεκτρονική η αναγνώση με το ελεκτρονικό μελάνι είναι ότι καλύτερο για αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά τα νέα μοντέλα που έχουν και φωτάκι για το βράδυ νομίζω είναι η καλύτερη ε, λύση ε, προσπαθούμε στην μπορούμε πάντοτε να έχουμε και το ε, κλασικό το χάρτινο το βιβλίο μας το οποίο μετά μπορούμε το, όπως είπαμε και στην Προηγούμενε, μια προηγούμενη εκπομπή. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και με άλλου τρόπου. Είπαμε και για το Book Crossing και για το Book Moots. Και εν πάση περιπτώσει να, να το χαρίσουμε σε ένα φίλο, σε ένα γνωστό μα, να το χαρεί και αυτό. Ε, μην ξεχνάτε ότι αν και αν μας, δεν μα άρεσε ένα βιβλίο, δεν σημαίνει ότι δεν θα αρέσει και σε κάποιον. Σε κάποιον άλλον, έτσι μπορεί αυτό που μα δεν μα τράβηξε να είναι ριστούργημα για κάποιον άλλον, ο καθένα έχει, είπαμε, το δικαίωμα και στην αρμητιάλου άλλου, στην υποκειμενικότητα. Έτσι. Και ναι, τώρα θα κάνουμε και την αυτοκριτική μα. Είπαμε αυτό και αυτοκριτική. Ε, Πώ θα χαρίσει εσύ Εγώ, το πα τη παραλίες σχήμαι, και θα δει θα δείσαι τόσο δεν ξέρω θα δω γιατί δεν το έχουμε πολύ εμεί αντίθεση με τους τουρίστες Εμεί δεν το έχουμε τόσο πολύ με το διάβασμα στην παραλία αλλά και βελτιωνόμαστε, τα εμείς τη τηλεφωνία όταν δεις λοιπόν το καινούριο ε, σε γκρι απόχρωση να το πω έτσι ε, της Τζέιμς ε, ε, πόσο... Ε, πόσο θα σου κάνει να σεβαστείς το δοκαιωμό του άλλου στην υποκειμενικότητα, πες, εντάξει θα σε βαστείς, αλλά πόσο θα σου κακοφανεί, είπαμε ο καθένας, με τις, με τις ωραίες του. Ε, εντάξει, κάποιοι επιφθύνονται, ήρθου κάποιοι προσφέρουν στο κοινό τους αυτό που τους λείπει. Ε, μπορεί, μπορεί να είναι και αυτή η επιτυχία του Τέτοιου είδου βιβλίων, προσφέρουν αυτό που λείπει από τον άλλον. Αλλά εντάξει, αν δεν σε προτείνω, είπαμε, έχουμε ένα σωρό ωραία ε, βιβλία, διασκεδαστικά βιβλία, ε, τα οποία ε, έχουν να πούνε ε, και κάτι κατά την ταπεινή μου παντότερη ε, άποψη. Ε, ακόμα και παλιά, κλασικά ε, βιβλία, ίσω είναι η ώρα να τους δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, μια κλασική ανάγνωση μια, πούμε, μια χαλαρή θέλω να πω μια χαλαρή ανάγνωση Εντάξει, ε, καλοκαιρή είναι και πολλά μπορούμε να καλύψουμε μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τα κεφάλαια να μας αρέσει να το αφήσουμε καλοκαιρίνη δεν μα βλέπει κανένα, δεν μας σκηνικά κανένας, κάνουμε κάτι άλλο και το και το διαβάζουμε ε, ναι, δεν, αν έχω κάτι συγκεκριμένο να προτείνω ε, όχι δεν έχω ε, γιατί είναι είπαμε είναι προσωπικά άλλος πολύ επιτυχημένο και πολύ εκδοτικοί και προτείνουν ε, είπαμε, αστυνομικά και μυστηρίου έτσι ε, δεν ξέρω κατά πόσον αυτά Άλλο τα έχει συνδυάσει με χειμώνα και κρύο. Άλλο τα έχει συνδυάσει όμω με καλοκαίρι και παραλία. Ε, άλλοι πιο εφηβικά ίσω αναγνώσματα. Άλλοι θέλουν να ξαναδιαβάσουν τη σειρά του Harry Potter ή Όσοι δεν έχουν ξεκινήσει, δεν θέλουν να ξεκινήσουν τώρα. Ε, είπαμε περιουρέξου. Ε, ο καθένα το βλέπει. Επομένω αποφεύγω να δώσω. Εγώ εγώ είπαμε θα ολοκληρώσω τα το βιβλίο ε, για το, το Μάρτιν, το πήγαμε το του Μάρτιν και εν συνεχεία θα δούμε ε, εκείνο βέβαια που ε, ε, τι θα διαβάσω, θα, θα είναι ένα θα αλλάξω, δεν αλλάξω, θα διαβάσω κάτι, δεν έχω ακόμα αποφασίσει, αλλά θα το, θα το δούμε, θα το δούμε. Α, είπαμε, μάλλον πάλι να βρίσκεται, κάποιοι μου τον υπότιτον επί τα βασιλείων, αφού διάβασα αυτά. Τώρα, με την ευκαιρία, προφανώς, έγινε πολύ λιγότερος, ε, επειδή... Εκδόθηκε στα ελληνικά από, τε... από το μετέχνη, δεν κανένα ναι. Έχει εκδοθεί στα ελληνικά και έγινε το σχετική διαφημίση και εκτός φαλούς βέβαια, γιατί η τηλεπτική σειρά έχει αποδειχθεί επιτυχημένη και, και στην Ελλάδα και τα βιβλία έχουν ε, περνάει μια δεύτερη περίοδο άνθεσης πέρα από το στενού κύκλου των μη ημέρων στο φάνταζη. Μόνος εκδόθηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πολύ πιο παλιό του Μάρτιν, του... Ε, δεν θυ εκδόθηκε φέτος στην Ελλάδα και την πότε το είχε γράψει ο Μάρτιν το 2006 μου φαίνεται σε πάση περιπτώσει είναι βιβλίο που υποτίθεται ότι είναι prequel όπως λέμε με γεγονότα που δεν θα πριν τα γεγονότα που γράφει ο Μάρτιν στο βιβλίο του The Hedge Knight είναι το το αρχικό του αγγλικό τίτλο και έχει και sequel, και έχει και δεύτερο μέρος τα αγγλικά. Βέβαια και εντάξει, τι να πω, Ο, ε, είναι και από φλούς που ασκούσαν κριτική στο Μάρτιν να γράψει προχωρήσει την κεντρική σειρά και να αφήσει τα άλλα. τέλος πάντων, ε, πολύ να σας, από εσάς να σας ενδιαφέρει και, ε, και αυτό να αποχωρήσουμε και την ευμορφία που μας αφήνει η ραντεβού αύριο στην εκπομπή της και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε ένα απόσπρος μοντάτζιο από το κουίντε του Ένω του Φραντς Σούμπερτ, αλλά και μελαγκολικό κομμάτι και αυτό. Το λέγαμε λοιπόν και για τα βιβλία για το καλοκαίρι και δεν ξέρω αν ε, παρακολουθείτε στο Instagram εμένα και κάποιους που ασχολούμαστε με το βιβλίο. Έχετε δει και την καλοκαιρινή μου. έχω ήδη Αν και ο καιρός, μας θα κάνει λίγο Και την καλοκαιρινή μου μεριά. Το ε, μπαλκονάκι με το ε, αναπαυστικές καρακλίτσες. Με το ε, καναπέ ε, για να διαβάζουμε ένα ωραίο ε, δροσερό ε, μπαλκονάκι για να διαβάζουμε. Σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι στην, ε, στην εξοχή. Ε, όχι εδώ που είμε στερούμε την εξοχή, αλλά θέλουμε λίγο πιο δροσερές μεριές, να το πούμε, έτσι για να διαβάσουμε. Και, α, έλεγα, α, και για τις καλοκαιρινέ εκδόσει έλεγα, εντάξει ποιο θες, και το ό,τι φαίνεται συνεχίζει, θα συνεχίσουν και το καλοκαίρι διάφορες προσφορές σε βιβλία. Και, και από τα γνωστά πλέον βιβλιοπολία, είτε διαδικτυακά είτε φυσικά και από του εκδότε, κάποιε προσφορέ συνέχεια θα τρέχουν έτσι. Γιατί θα έχει, έχει, έχει γίνει λίγο είδο στο το κάθε τι, να δούμε και, πώς, και τι θα γίνει και, και στο μέλλον, να το πούμε με τα βιβλία. Και ας ελπίσουμε ότι θα αυτή τη μικρή πολυτέλεια που έχουμε δεν τη στερηθούμε, έχουμε στερηθεί τόσα και τόσα ε, ας πούμε ας ελπίσουμε ότι κάποιες μικρές, τέτοις, μικρές πολυτέλειες θα τις έχουμε ε, και λες ευτυχώς βλέπω τη βιλία, και ευτυχώς, ευτυχώς που έχω πολλά που δεν έχω προλάβει να διαβάσω ε, ακόμα πούμε έχω αρκετά βιβλία για να, για να με βγάλουν για λίγο καιρό. Ε, μετά, μετά θα το ρίξω στου στους που δεν έχουν πια πνευματικά δικαιώματα, να το πω έτσι, και θα βρίσκεις από το uh, project. Γκούντεμπεργκ και από άλλου, άλλες τέτοιες ε, σελίδες έκαμε και να διαβάσουμε και τους ε, να ξαναδιαβάσουμε ή κάποιον κλασσικό που δεν τα έχουμε διαβάσει ευκαιρία να τα διαβάσουμε και πάντα μπορούμε να κάνουμε παραλήψεις για τις ευγλίες που μα άρεσαν για να τα εμπεδώσουμε καλύτερα τέλος πάντων ας ελπίσουμε ότι δεν θα ε, ε, δεν θα τα στερήθουμε τόσο πολύ τα αγαπημένα μας βιβλία, γιατί δεν ξέρω είναι μια συνήθεια ε, και αυτοί α, άλλοι να το πω έχουν άλλοι έχουν αστροσκολίσαλ σαν ωστόσο αλλα πράγματα ε, σε μας αρέσει αυτό τι να κάνουμε τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής ε, πάμε για το τελευταίο μας ε, κομμάτι Στη συνέχεια ακολουθεί ο Με την εκπομπή του Επιλεκτικά και έντεχνα στις 8 ε, ακριβώ. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν για σήμερα Θα είναι ένα από τα πιο μου ε, Το Jim του Ένιο Μορικών Μια υπέροχη ε, σύνθεση ε, Από εμένα ε, Καλά και Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους.